Καθόλου τον πρωί του πρωινού που κάνε μια σύνδεση με τον Παπαδάκι. Τι προενού δικού μα. Ναι, η πρωινή, κάνε μια σύνδεση με τον Παπαδάκι, mm. στην τηλεόραση μάλλον εκεί, πέρα, δεν κατάλαβα, και είχε ένα γιατρό Παπαδάκι εκεί πέρα. Και τι λέει ο γιατρό και με πού φάνε. Λέει ότι δεν πρέπει λέει να αλλάζουμε έκολαει το φίλο λέει στι ταυτότητε, γιατί πα να κάνει, λέει μια σχέση. Πρέπει να ξέρει τι φίλο ήταν πριν, λέει. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει και να σου πει ότι είναι γυναίκα ενώ θα δει την ταυτότητα εσύ ότι ήταν άντρα. Κατά επιχειρήματα είναι λέει... τραδα, βλέπω, δεν είναι το λαμάτι. Μα... Yes. Ε, καταρχήν σίγουρα mm. την έχει πάθει. Την έχει πατήσει σίγουρα. Mm. Πήγε η γυναίκα, του βγήκε... Mm. Βαγγέλης... Εσύ λέει, τώρα το βγήκε βαγγέλη. Ιστολίτερο με τον βαγγέλη, με τον βαγγέλη τι να κάνουμε. Ναι, oh, ναι, και από εδώ και πέρα θα ζητάει είναι... ταυτότητε αυτό. Πριν κάνει έτσι, θα λέει φέρνει ταυτότητα να δώσει. Όντω, Μαρία, μη μαζί, Μάριο. Όπου θα πρέπει yeah. να περνάμε προ yeah. το συνομικό τμήμα για να πάμε να, oh. να κάνουμε, oh. κάνουμε εξακρίβωση στοιχείων και μετά στο κρεβάτι. Ακρίβωση είναι φίλε, γιατρό τώρα, ε τι. Γιατρό, ναι, γιατί τα λένε αυτά συνήθω. Γεια σα. Yeah. Με τον αποστόλη θα θέλα να μιλήσω. Δεν γίνεται. Έχει κάποιο τηλέφωνο άλλο. Αλλά... Δεν, δεν έχει κάποιο τηλέφωνο, έχει κάτι θέματα άλλα. Θέλετε να του πω εγώ κάτι ένα μήνυμα. Όχι, όχι, όχι, ευχαριστώ. Ποιο είναι κάποιο φίλο του. Όχι, όχι όχι. Ε, για μια δουλειά τον ήθελα, δεν πειράζει. Τι δουλειά! Για μια διάρτιά ψάχνει ένα φίλο. Ναι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ είμαι ο βοηθητικό του, ο, το, το, το, το βαστάζο του. Έλα, έλα ένα αποστολή. Είμαι το PA α, που λέμε. Άμπρά, βαμπρά, βαμπρά που. Θέλα σε πάει ένα φίλο εσύ και δεν μπορεί να πιάσει γραμμή με τίποτα. Λέω τι έχει. Επέστω απένα γραμμηθή, Βρεάντε γραμμή σου, αντε γραμμή σου. Είσαι ωραίο και τι πα. Μα πού το πα, αν μαγαπά, πήγαινε στη χείλη σου. Δεν παλεύει σωστά. Λοιπόν, πού τον έχει δει Όχι, όχι, το μαλκά δουλεύει. Και του λέω πάρ τηλέφωνο ρε, να μου με να βγάλεις γραμμή, αρχίζει για τίποτα. Και τα αφού δουλεύει είναι σίγουρα μαλκά. Εγώ που είχα να ρωτήσω μου και ξύνω, με καλύτερα. Ε, σκέψου πόσοι, ή σκέψου πόσοι αράζονται και του οι του. Λοιπόν, έχει τον νουζό να του πω να πάρει τηλέφωνο. του, Το εσύ εκεί, δεν και θέλει να τον πάρει Ρίκη, να τον βάλει μέσα εκεί. Αυτός είναι ψυχτικός και ασχολείται με τε... κουζίνες, λυμπήρια, αρχίδια, μύδια, όλα. Πάρ' το να κεφιάσ' τον εσύ τώρα, ξέρεις τι θα του πει μετά τα ασχετικά. ναι, no, ναι. No, no.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 Διαφορά, Είναι σύμμα. τα μεταφορικά γι' αυτό. Τα yeah, μεταφορικά. Και που μεταφέρονται. Γιατί έχει περισσότερη φθορά... Ένα φορτηγό στις Κυκλάδες που μπαίνει μέσα σε ένα καράβι και δεν έχει φθορά σε Λάστιχα από έναν που πηγαίνει στην Καστοριά. Πληρώνεις και το καράβι. Ναι, λοιπόν. Αυτά είναι τα παραπάνω. Γιατί οι εταιρείε δεν πληρώνουν τη μεταφορά. Γιατί καπιταλισμός, γι' αυτό γιατί. Δεν είναι αυτό το... Αυτό είναι, πώς ναι. δεν είναι αυτό. Ναι, γιατί μπορούν και το κάνουν, τι εννοείται γιατί. Γιατί έτσι. Α, έτσι πάει. Ε, πώς, αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι τι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 Λοιπόν, για να το πω έτσι απλά και ομάδα. Ε, το απλά για να το καταλάβουμε γιατί τα νοήματα συνήθως δυσκολεύουν. Ε, μπορεί η κυκλοφορία κάτω το τραπέζι, τα εμφήνη, αλλά αυτό που μα συμφέρει και που θα πρέπει να εφημερίσουμε εμείς και όχι οι αριθμοί, Είναι να μην δίνουμε καμία απόδειξη και το να καμία απόδειξη από κανέναν. Mm. Να πάει το ΑΕΠ ένα εκατομμύριο, να βγάλουμε 3,5 κιλιάρια που είναι το πλεονέκτημα, να του τα δώσουμε τα mm. Δεν συμφέρει να κόβουμε καμία απόδειξη. Α αναρτήσουμε σε όλα τα μαγαζιά του διαπρα... ότι διαπραγματευόμαστε τη τιμή του κάθε είδου τη κάθε υπηρεσία χωρί απόδειξη. Μου φαίνεται πολύ επιθετική αυτού του είδου η επανάσταση, δεν ξέρω. <Κι> δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ψευλέπω <Κι> <Κι> πολύ αποφασισμένο και με προτάσει το μη. Ματρή δεν επανάσταση αυτό. <Κι> αυτό είναι η λογοψιά να πούμε σε αρχή του. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι! Μπράβο σου. 7 Νοεμβρίου, ξεκινάτε τηλεοπτική ηλεοπτική, 7 Αυτό που λέμε ισχύει σήμερα. Ναι, σήμερα που μιλάμε, 7 Νοεμβρίου είναι να ξεκινήσουμε. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τότε, ξέρω εγώ. Είναι να καταστραφεί και ο κόσμο κάθε τόσο. 7 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο ή με το παλιό. Το παλιό πότε είναι, Το παλιό 25-26 Οκτώβρη, παιδί μου. Με το, νέο, με το νέο, με το παλιό δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Είχα η 80η σύλληψη. Άλλη μωρίες η άλλη Άιπα, τα Ναι, καλημέρα. Γεια σα. Οι γιατρέ μου, κύριε Αποστολή. Ορίστε. Ο κύριο Αποστολή, ο γιατρό. Ναι, ναι, ο γιατρό. Δόκτωρ Πιούτσα. Ναι, ναι, σα έχω πάρει τον κύριο Γρηγορόπουλο που είχα πάει για την εμφύτευση μαλλιών στο Χίλτον που είχα το πρόβλημα, είχαν περάσει 7 μήνε και δεν ναι. Με την αλοπικία Σιπέου. Ε... Πού βάλατε ο μαλλιά. Οι γιατρέ για τα μαλλιά στο κεφάλι μου. Α, νόμιζα. Τον... Α, εντάξει. Ναι, έχω πολλού ασθενεί. Νόμιζα ότι είστε ή αυτό με την αλοπικία Σιπέου ή ο άλλο με την αρέωση μα χάλει. Α, όχι, όχι, όχι, είμαι ο. Σα Ναι, ναι, ο καραφλό κόρακα. Δεν σα κατάλαβα. Βάζουμε ένα ψευδόνιμο για τον καθένα να καταλαβαίνουμε ποιο είναι τι. Εν πάση περιπτώσει, με την περίπτωση δεν είδα κάποιο αποτέλεσμα. Και μου είπαν να ξαναπάρω στο άλλο το εξειδικευμένο το. Αν δεν έχουν βγει μαλλιά, δεν έχουν φυτρώσει. Όχι, όχι, όχι, τίποτα. Μήπω βιάζεστε. κάνει όταν έκανα τη πρώτε επισκέψει και αυτά για 15 μέρε ότι είχαν βγει έτσι. Λίγο μετά ξαναπέτανε. Μου λένε μετά τον 7ο-8ο μήνα θα ξαναβγούνε. Αλλά δεν. Μήπω δεν τα ποτίζετε διδακτικά. Δεν ναι, ότι συνταγεύουν δώσει. Τα έχετε κάνει όλα όσα πρέπει. Κομπόστ, έχετε βάλει! Τι να Κομπόστ! Όχι, δεν είναι. Βοηθάει αυτό. Θα πάτε σε ένα μαγαζί ή σε, σε φυτόριο και θα ζητήσετε να πάρετε ένα σακούλι με κομπόστ. Συγγνώμη, με δουλεύετε. Όχι, δεν σου δουλεύω. Λίγο κομπόστ θα απλώνετε στο κεφάλι και από πάνω λακ. Και θα είναι σαν να έχετε μαλλιά κανονικά. Θα το στερεώνει. Συγγνώμη, με πειράνε για να κλείσω κάποια επίσκεψη να με δείτε ο ίδιο προσωπικά. Α, θα περάσετε να σα δω. να το από εδώ. Α, ε, στο Φοβάμε μη μου κάνετε πλάκα γιατί η δικιά μου εγχείρηση πάντα πετυχαίνει και μου λέτε τώρα ότι δεν βγάζεται μαλλιά, μπω με κοροϊδεύετε. Είστε σίγουρο ότι δεν βγάζεται μαλλιά, μήπω έχετε ξεκινήσει και δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Και από πώ να βάλω μαλλιά. Δηλαδή πώ το βλέπετε, εσεί δεν έχει μαλλιά. Όχι, όχι, όχι, όχι. το αποτέλεσμα που μου είχα να δείξει τη φωτογραφία ότι θα γίνει καμιά σχέση. Αυτό το πιπεράκι βάλετε. Συγνώμη μαλλίζετε, με δουλεύετε σε Όχι. Είναι αυτό το πιπέρι που δείχνει ότι είναι πικρό. Θα έπρεπε να τρέπεστε σε μεγάλο σαλήτη. Όχι. Θα έπρεπε να τρέπεστε, μόνο αυτό σα λέω. Παλάνα περνούν ερεμεί τώρα που κάνει επιβάσει. Θα, θα, θα... Και... θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα σα κάνω μείνηση. Θα σα κάνω μείνηση. Όντω. Άμαι να μου κάνετε μίνηση να σα βάλω και φίκο να σα βάλω στο κεφάλι να σα φυτέψω όμα θέλετε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. θα πρέπει να ντρέπεστε. τρέπετε. Ντροπί για το ιατρικό που έχετε και με προτείναν σαν εξελικευμένο ότι θα γίνει δουλειά. Δουλιά κάνουμε. Ότι θε εγώ σου το φυτέ. Αποσφέρα μέχρι χρυσά Θα σα χαρίσω και του δύο. Πού φέζεται. Αμά. Ναι. Η Ελένη λουκάλι! Δεν το είπα, με το ξέρω. Κάθε τρει λίγο ενημέρωση ή λουκάτω. Το ξέρω, γεια. Έχουν περάσει τρει ημέρε και όχι δύο που υποφήμιος που δεν μιλήσαμε Και δεν μπορώ παρά να ρωτήσω Ανάρρωσης από την Λαρά Πέτυχε το Botox Έκανα το εμβόλιο Έκανε το εμβόλιο Του Botox το οποίο περνάει και η Λαρά Δηλαδή κάντε Botox τα παιδιά σα θα του κοπεί η Λαρά Μια μέρα έλειψες και ούτε η εκπομπή ανέβηκε στο site Επειδή μου άμα λείψε εγώ καταστρέφει το σύμπαν Ο γνωστό Δημήτρης Δανιέρη, δάσκαλος στο 4ο Δημοτικό Κερατσινίου. Σωστά? Ήμουν, Στο 5ο Δημοτικό Κερατσινίου, όμως, δάσκαλοι καλούνται από τον Ισαγγελέα σε απολογία επειδή έκαναν μάθημα σε προσφυγόπουλα. Έλεος κι αυτοί. Καλά του έκανε. Κανονικά και προφυλακιστά για 18 μήνων θα έπρεπε να είναι. Σε προσφυγόπουλα. Ό, σε προσφυγόπουλα, ναι. Ε, Ωραρίου σχολείου. Δηλαδή δεν είναι ότι μείωσαν το μάθημα όχι, των Ελληνόπλων όχι. για να κάνουν, το έκαναν στον ελεύθερο του χρόνο. Σε απογευματινέ ώρε, ναι. Ε, εντάξει, δικαιοσύνη. Και άλλα ναι. μνημόνια. Άλλα. Για να βάλουμε μυαλό. Ένα δάσκαλο τη προκοπή δεν έχουμε. Και κάτι τελευταίο, θα πω για το. Παρά τον Τζάρτα, δεν το πολύ σχολιάσατε σωστά. Ε, τι να πούμε, είπαμε λίγο, τι να πει τώρα. Εντάξει, ναι, είναι ένα μόρφο το ταγάρι, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Μην φανεί καθόλου τον υποστηρίζω, σου λέω τον έχω κράξει εγώ. Αλλά από κάτι άλλου, δίθεν προοδευτικούς, δίθεν δημοκρατικού, σαν τον Νικολαίδη, σαν τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο, τον δίθεν αριστερό Σαν τον, Σοκράτη, τον Ήταν. Δεν ήταν ότι είχε άψει. Εγώ αυτοί που σου λέω, είναι άνθρωποι που το παίζουν αριστεί και προωδουτικοί και κάτι πολύ. Και όταν γινόταν το δημοψήφισμα μαύνε και λέγανε ψηφίστε ναι, γιατί χωρί Ευρώπη δεν μπορούμε, γιατί μάθετε μπέλιδε και γιατί οι Ευρωπαίοι μα συντηρούν. Το ξαναλέω, καμία υποστήριξη στον Τζάρτα. Αλλά μην μα βιώνουν προωδευτική και δημοκρατική όλοι οι άλλοι. Όλα τα λαμόγια που το παίρνουν. Α πω και στο κάτω κάτω άμα ήταν και ξύπνο. Θα τον είχαμε βγάλει στη Βουλή στην ευρωβουλή. Ναι. Δεν καταλάβω πώ βγάλε με τον Ανατολάκι και το αγοράκι. Σαγοράκι πράγματα. Κατάλαβε. Άρα του ξύπνου του εκμεταλλευμασίων. Szale na Παραπληροφορούν τον κόσμο ότι τα ταξί δεν θέλουν την τάξη Όταν 8.000 ταξί είναι στην Πώς Πώ είναι δυνατόν α... να μην το θέλουμε. Εμεί στη Γκάνα Ουμπερ δεν θέλουμε. Πόσο είναι τα ταξί όλα. Γύρω στα 14.000. Αλλά είναι όλοι σε κάποιο ραδιο αυτό. Εμεί δεν έχουμε πρόβλημα με τι πλατφόρμες φιλαράκι μου. Εμεί έχουμε πρόβλημα οι πλατφόρμες αυτέ να στέλνουν ταξί. Όλε θέλουν ταξί εκτό από τη Γκάνα Ουμπερ που το λευκό το Γιάρη, φίλε, να πάρει τον κόσμο με έναν οποιονδήποτε οδηγό ανεξέλεκτο χωρί να πληρώνει πουθενά. Δεν πληρώνει εφορία και ας μας πεις Μακογιάννη, η Uber Τα δύο τελευταία χρόνια πόσα ευρώ έχει δώσει εφορία που δεν έχει καν έδρα στην Ελλάδα Εκείν' το πρόβλημα μας φίλε Πες για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια φίλε μου Γιατί παραπληροφορούν το Σκάει το τον κόσμο Τα ταξίβρα έχουν έχουνε Να σε πηγαίνει αεροδρόμιο με 20 ευρώ και να μην πληρώνει πουθενά και τα λεφτά να πηγαίνουν στο εξωτερικό σε φορολογικού παραδείσους Εκεί είναι το πρόβλημα, φίλε. Αλλά τα κακοκάναλα ό,τι θέλουν παραπληροφορούν τον κόσμο. Αχ αχ, αχ, αχ, αχ, να σε δω και Σιριζέο και τι άλλο. Φίλε μου, με ξέρει τώρα, μιλάμε. Σε ξέρω, και... αλλά ψοφάω να σε δω Σιριζέο. Να στηρίζει σπίτι ότι τον βάζεις... αδικήσανε και πέσανε πάνω ότι να το φάνε. Αυτό θέλω μόνο. Μη με βάζει σε ταμπέλε, σε παρακαλώ. Δεν είναι ή... ταμπέλα, ο σπίτι δεν είναι ταμπέλα έτσι κι αλλιώς. Δεν το λες η Ριζέο, πας τον λες <συσίλιο> Άλλη τα <συσίλιο> μπέλα παλιότερη την είχες κι αυτήν Δέκα χρόνια μιλάμε, μέχρις καταλάβει ότι είμαι με το δίκαιο Δέκα <συσίλιο> χρόνια <συσίλιο> ρε μου έχει φάει τη ζωή Μου έχεις φάει, Άς το διάλο το χάμο <συσίλιο> <συσίλιο> Τα καλύτερα μου χρόνια ήταν αυτά